Οποστόλη, γεια, σου. γεια σου. Τι κάνει. Από Ουγγάντα. Προχτέ έπεσε η γραμμή. Oh. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο. Και εμένα. Οποίο... Και εμένα. ο Πεκεπέ. Τόσα εκλογικά ντύλ έκανε η... η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Μέχρι και στο Μιτσοτάκι yeah. επιχορήγηση έδινε. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Πιστεύει δηλαδή ότι αυτό ήταν εκλογική εξαγορά ψήφων. Ah. Αχ, έχουμε πέσει από τα σύνορα. Δεν είναι τέτοιο. Απλά λέω τώρα. Δεν... Κάποιο κακοπροέρετο ίσω το σκεφτότανε. Δεν λέω τώρα ότι. έλα τώρα. Έτσι, κακοπροέρετο γιατί εδώ πέρα α πούμε. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να γίνονται βοσκοτόπια που όχι, δεν υπάρχουν. Όχι, όχι, δεν το φαντάζει αυτό. όχι. Το μητρό κτηνών με τα νούμερακια δηλαδή. ή ότι α πούμε στην Ένωση Εινοποιητικών Συνεταιρισμών μπορεί να γίνονται προσλήψει χωρί διαγωνισμό. Δεν, δεν τα σκέφτεσαι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Ότι δεν τελειώνουν τα έργα οι κατασκευαστικέ α πούμε και παίρνουν τα λεφτά και εξαφανίζονται. Δεν παίζει το σενάριο, σου λέω ξεκόλα. Ότι οι πολεοδομίε δεν ελέγχουν. Τώρα αυτό θε να πει κι άλλα παραδείγματα, σου λέω όχι. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Καλημέρα Καλημέρα Τι κάνεις Αποστόλη Καλά εσύ Καλά και εγώ δόξω Θεό. Μου φτιάξατε τι μέρα έχω να πω Α, ah, καλό αυτό Δεν ακούω την εκπομπή Θα την ακούσω αργότερα και θα συγχυστώ Άκουγα τη μισή κονσέρβα της Παρασκευής γιατί την πρόλαβα Και άκουσα την εφαίρεση Η Αλίκη είμαι Τι Αλίκη, <laughs> Αλίκη μπομπονά. Ναι Αλίκη εσύ Ναι εγώ Informer Informer Και Αλίκη Έτσι. Και χάρηκα πολύ για την αφιέρωση. Μου φτιάξε τη μέρα. Γιατί Ποια είναι έτσι, η καλέ. ένα τραγούδι. Ποιο? Δεν το ξέρω τον κύριο Ούλι που μα αφιέρωσε. Με ναι και τη όντω λένε Αλίκη Μπομπονά. Όχι καλέ. Εσύ με έβγαλε έτσι. Γιατί υπάρχει, λε να υπάρχει. Εγώ σε έβγαλα Αλίκη Μπομπονά. Δεν θυμάμαι. Κάνουν και κάτι και Έχω καταντήσει με τσοτάκι. Τσακλαγενγκίλε εδώ. Εσύ με έβγαλε. Εσύ με έβγαλε. Να σε καλά, λυκάκι μου. Γενικά σα ακούω και συγχίζω με. Μήπω σε να... γουστάρι ο κύριο <laughs> Δεν ξέρω που κάνει την αφιέρωση. Δεν το ξέρω. Δεν τον μάθει Όχι. Δεν ξέρει πώ. Α μείνει εδώ η σχέση. Μου. Mm, καλά. Έχω σκεφτεί τόσε πολλέ φορέ να πάρω τηλέφωνο. Γιατί mm. ακούω διάφορα και τα επεξεργάζομαι. Και δεν θέλω να απαντάω. Είναι η αλήθεια. Εμεί να απαντά. <laughs> ναι, <Δεν> θα απαντήσω. <laughs> Απλά καλό είναι να σκεφτόμαστε ότι αύριο μεθαύριο όλα αυτά που γίνονται σήμερα έχουν ένα αντίκτυπο και στο αύριο και στο μεθαύριο. Τώρα καλό είναι να μην το τάξει που αυτόνει, να μην το πω. Καλά, Ά... ακόμα μερικέ φορέ. Αλλά να σκεφτούμε ότι αύριο μεθαύριο θα εμεί αυτοί που θα αυτόντ Γιατί σήμερα oh. ποιοι είμαστε, δεν είμαστε εμεί αυτοί που αυτόν. Εμεί είμαστε σίγουρα, αλλά κάποιοι νομίζουν ότι είναι εκτό αυτή τη στιγμή. Α παιδί μου του κάποιου τώρα, κάθεται να ασχολεί με του κάποιου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι πολύ συγκλονισμένο, φυλαράκι, τι να σου πω. Άκουσα ότι γυρνάει η κοτοπόδα ρηκλανιά ο Ματά Μέρκελ, ο παντρισμένη, ο συγχέτη, ο Βουίτ Δεκάμελεν, δεν τέλειλε. Ω έλα με φόρα, κυκλά και Yeah. Μακάρι, μακάρι να έρθει Παναγία μου, έχει να γίνει αυτό από την εποχή του Παπανδρέου, μαλακά. Αποβληθείτε όλοι, τρέχετε να κρυφτείτε. Έρχεται ο Έλα με χώρα και κλάσε μα Τώρα, τώρα, τώρα που θα έρθει σαν Παπανδρέου, θα κατέβει από το αεροπλάνο. Θα κάνει έτσι στη Μέρκελ το νόημα που κάνει τη Go back, κυρία Μέρκελ. <Κι> τώρα θα δει, θα δει. Ένα είναι το θέμα. Ο Στεφανάκο μου να πάει στον πρόεδρο που γαμάει. Στεφανάκο, τρέχα στον πρόεδρο. Άκουσε με, δεν θα χάσει. Μπερδεύεται, Μπερδεύεται κι αυτό. Δεν ξέρει σε ποιο πρόεδρο να πρωτοκολλήσει. Στο Μητσοτάκι, ρε Μαλάκια, εκεί αν είναι. Ε, δεν το έχει καθαρό. Πρόεδρο. Σου λέει τώρα να πάω εκεί, να πάω στη ζωή. Μήπω να περιμένω. Αν έρθει ο Τσίπα, τι κάνω. Ε, είναι και ο Στέφανο μπερδεμένο. Και είναι και κρυάρι. Είμαι κρυό τη Ελλάδα. Και τον κουστάρω γιατί και εγώ κρυάρι είμαι Μαλάκια. Εσύ <laughs> είσαι κρυάρι γιατί στα όχι για άλλο λόγο. στο σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά Καλησπέρα σας με ακούτε Καλησπέρα σας ακούω Ναι μήλτος λέγομαι Κοιτάξτε μου έδωσε το τηλέφωνο ένας φίλος Θέλω για μαθήματα φυσικής Δίνω τρίτη φορά πανελλαδικές Μαθήματα φυσικής. Φυσικής ναι Φίστ φίστ Φιστικής. Φυσικής. Α, συγγνώμη. Ναι, όχι με φίστ, δεν είναι πονηρά. Μπουνιά, φίστ. Όχι, αυτά είναι φυσική, έχει ταλαντώσει, σχήματα, ηλεκτρομαγνητισμού Α, τελώνια και τέτοια. Ναι, κοιτάξτε, έχω ιδιαίτερη δυσκολία στον ηλεκτρομαγνητισμό. Γιατί τα. Ηλεκτρομαγνητίζετε, εγκόμενε, γόμενους εσύ θέλετε ιδιαίτερο, δεν κατάλαβα. Θέλω ιδιαίτερο, ναι, διαδικτυακά όμω. Γιατί, γιατί... Κ... Άς, κοιτάξτε, θεωρώ ότι Δρόμο, χάνω χρόνο, ενώ διαδικτυακά. Κερδίζετε χρόνο. Ναι, αλλά χάνεται ποιότητα. Είναι αλλιώ το από κοντά. Κοιτάξτε, είχα... Δηλαδή από κοντά Φάξτε. θα το δίσκε και το λιόλιο Κοιτάξτε, είχα δοκιμάσει διαδικτυακά μαθήματα, α πούμε, για πιάνο. Και πώ σα φάνηκε. Κοιτάξτε, δεν γίνεται σίγουρα. Ε, αλλά... Είδατε. Είναι... Ε, η φυσική είναι σαν το πιάνο. Ναι. Μα Άμα δεν το πιάνω, δεν γίνεται. Πάντω σα λέω στον ηλεκτρομαγνητισμό νομίζω ότι θα... κάτι θα μπορέσουμε. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε μα θέλετε, είναι μέθοδο που εγώ δεν εμπιστεύομαι. Τόσο. Δεν την προτείνω. Αν θέλετε, παρόλα αυτά θα το κάνουμε. Θα σα δίνω εγώ κάποιε κατευθύνσει τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε. Τι κάνει καταρχή... το ένα χέρι, τι κάνει το άλλο. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν εντάξει. Χωρί απόδειξη δουλεύετε, έτσι. Μαύρα, μόνο μαύρα. Μαύρα για να ζημιώνω το κράτο όσο γίνεται. Είμαι αντικρατιστή, όχι δηλαδή, κατάλαβε. Όχι από το να που περιμένει το κράτο. Κράτο υπάρχει εδώ πέρα. Παπάγια, υπάρχει κράτο. Ναι, κοιτάξτε, έχω κάνει με καθηγητέ 20-25 ευρώ, δεν ξέρω εσεί πόσα παίρνετε την ώρα. Α, καλά μου είπα. Είπατε τα ρήφα γιατί θα έλεγα παρακάτω. 25, 25. 25 Ωραία. Ναι. Κοιτάξτε, μπορούμε να αρχίσουμε κάποια μαθήματα προετοιμασία για το καλοκαίρι τώρα. Μπορούμε να αρχίσουμε. Τι σύνδεση έχετε, ίντερνετ. Η ίντερνετ έχω. Ε... Έχετε γρήγορη, δεν έχετε λάπτε που τέτοια αυτά τα... να σηκώνει η μάνα σου το τηλέφωνο και να κόβετε το ίντερνετ από το άλλο δωμάτιο. Όχι, όχι. Καλή γραμμή. Μην παγώνει η οθόνη πάνω στο καλό. Όχι. Γιατί μη... θα κάνουμε πειράματα. Ναι, 50 μεγαλύτερη πιέσα. Καλά μου, φαίνεται. Καλά, γιατί άμα είναι να κάνουμε το πείραμα, δεν μπορεί το πείραμα να παγώσει, να κοπεί στη μέση. Τι θα γίνει μετά, Μπορεί να γίνει κάποια ένωση περίεργη. Κάποιο φυσικό sí. φαινόμενο, αφού κάνουμε φυσική. Δηλαδή, me. άμα κάνουμε το πείραμα του Νιούτον, τι θα γίνει, θα μείνει στα μισά, μείνει το μήλο στον αέρα. Ναι, κοιτάξτε, σα λέω δηλαδή, τα λαντώσει. Το έχω το κεφάλαιο πολύ εξασκημένο. Αλλά δηλαδή πάει πάνω κάτω το ελαττήριο κτλ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σημασία έχει να πηγαίνει πάνω κάτω, αγαπητέ, τώρα το ελαττήριο. Πάει ότι πάει να πηγαίνει. Αυτό έχει σημασία, μένει πάνω. Γι' αυτό λέω αν παγώσει η Στο θα πάνω. Άρα, κοιτάξτε, ηλεκτρομαγνητισμό, επειδή είναι και σε τρει διαστάσει και γίνονται πιο σύνθετα φαινόμενα, εκεί δυσκολεύομαι λίγο. Γι' αυτό είμαι εγώ, για να σα διευκολύνω. Ναι, αυτό εσεί τι μέθοδο έχετε. Πώς... Ε, θα τα δείτε ένα-ένα, ε... δεν μπορώ να κάνω spoiler από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι να σα πω τώρα, δωρεάν! Θέλετε γνώση. Ναι, ναι κοιτάξτε, πολλοί από του καθηγητέ που είχα δεν είμαι ευχαριστημένο. Έτσι, γιατί έδιναν πολύ έμφαση στην αποστήθηση, τη στήρα κτλ. Δεν είμαι τώρα εγώ παπαγαλία Και αυτά που μα έχει yeah. κληρονομήσει τώρα όλα αυτά τα χρόνια η κεραμέο, η πιερακάκι τη και αυτή όχι. Yeah. Οι δεν είμαστε τώρα για παπαγαλία. Εγώ θα σα μάθω την ουσία τη φυσική. Μα βγαίνει και ο υπουργό και. Άσε και τον ας. υπουργό, μη δίνει σημασία στου Παρακαλώ πολύ. Λέει αλγοριθμική σκέψη, λέει ανακαλλιεργή. Δεν ξέρω Είναι τι κάνει αγαπητό. ο αγαπητό τώρα. Εγώ είμαι με τον κασελάκι. Αλλά προοδευτικά πράγματα. Με τον κασελάκι ή σα. Ποιον πρέπει. υπουργό τώρα θα ακούω του δεξιού, θα ακούω τώρα. Ναι. Τέλο πάντων. Δεν σα άρεσε. Ωραία. Πότε μπορούμε να αρχίσουμε. Τι Skype χρησιμοποιείτε Skype θα κλείσει το Skype, θα χρησιμοποιώ. Α. Ah. έχω, Telegram και OnlyFans. OnlyFans τι είναι αυτό. Ε, επειδή έχετε καλοκαίρι, είναι μια εφαρμογή που έχει μόνο ανεμιστήρε. Ναι. Mm. Είναι μόνο ανεμιστήρε, έτσι για να γίνεται και το μάθημα πιο ευχάριστο τώρα που είναι καλοκαίρι και σου εκπέμπει αέρα, α πούμε, η οθόνη από τον ανεμιστήρα. Μόνο mm. ανεμιστήρε όμω έχει. Ε, ναι, αλλά πώς θα κάνει Δεν το επιτρέπει μάθημα. το air γιατί στο πείραμα πάνω με έχει air condition, θα αλλάξει η θερμοκρασία του και μα χαλάει το πείραμα. Mm. Τώρα στη φυσική yeah. κάνουμε τόσα πείραμα. Και εγώ αναρωτιέμαι, μήπω τυχημεία. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Μα ποιον μου λέει, δεν air conditioning έχω... Γι' αυτό εγώ θα σα βάλω θα... στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι μόνο για ανεμιστήρε και δεν θα έχετε θέμα. Κοιτάξτε, το Zoom δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το zoom. Zoom. Ζε, θα κάνουμε με Zoom. Με Zoom yeah. για να βλέπουμε και από κοντά τη γίνεται. Θα zoomarμε. Γιατί yeah. το Skype είναι και ξεπερασμένο και κλείνει. Όπου να είναι, έκλεισε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι με πληρωμέ, επειδή τα λαστά μου τα βάζει η μαμά, αλλά μετά. Ε, Όχι, ε, ε, ε, ε, ε, ε, δεν, ε... δεν είναι μαμά. <σίλαινε> Ναι, όχι. Τα Α, είναι, μαμά. Κοιτάξτε, παίζω και Fortnite και αγοράζω κάτι βίμπαξ και σκίνακια κτλ. Και τα, τα ξέρετε αυτά. Πώ δεν τα ξέρω, εγώ δεν έχω Fortnite. Ναι, αυτό μέσω Paypal. Μέσω έτσι, PayPal, Paypal θα το κάνουμε. Είναι. Έχετε, μήπω και κρυπτονόμισμα. Ε, κοιτάξτε, παλιά. Πληρώνομαι χρησιμο... και σε Bitcoin. Bit ναι. για Bit. Bit, bit νόμισμα. Παλιά χρησιμοποιούσα, αλλά δεν ξέρω, το φοβάμαι λίγο το Bitcoin. Καλά κάνει. Hey. Δέλο πάντων, θα βρούμε τον τρόπο, θα ενημερώσω. Όταν είστε έτοιμο, πείτε μου, εγώ από Δευτέρα είμαι έτοιμος. Εγώ πανέτοιμο μόνο... Ωραία, τη Δευτέρα μία η ώρα, τα λέω. Beep. <coughs> Καλό Ιόνιο, καλές δέστες λοιπόν Να δείτε πόσο ψηφιακός μεσαίωνας είναι. Παλιά με την ιερά εξέταση, ο Κολομπος έγραψε στο μερολόγιο του, είδα φω, παράξενα. Δηλαδή όλα, ότι οι πηξίδε γυρίζανε γρήγορα, ο άνθρωπος πήγαινε αργά βέβαια, υπήρχαν και υπάρχουν. Τώρα, το τι γίνεται στο νιουτέρσι, το τι γίνεται στο Όρεγκον. Αν γράψει οποιοδήποτε, αλλά είναι και τα κοτάκια, ο κάθε άνθρωπος είναι στο κοτάκι του, στα καβάδια τείχη. Μην βγει έξω από το σφίλιο του πλάτου. Να μην γράψει UFO νιουτ Ώρα, εγώ, <σταλείς> τίποτα Είς, Πάσης, εκεί στη βολή του. <σταλείς> αυτό που ξέρουν είναι μόνο, μην κάνουμε κάτι παραπάνω, <σταλείς> να μιλήσουν <σταλείς> για τα ούφο, <σταλείς> να δουν τα ούφο, <σταλείς> να είναι τα ούφο, τίποτα εκεί. <σταλείς> τα ίδια και, <σταλείς> τα, και <σταλείς> τα ίδια, και εγώ βαρέθηκα. Κανένα κόμμα δεν νοιάζεται ουσιαστικά να αλλάξει ο συντελεστή δόμηση στην Αθήνα, αλλά και σε άλλε χώρε. Τίποτα, παιδί μου, δεν θέλουν να δομίσουμε. Θέλουμε να δομίσουμε παραπάνω και δεν ανεβάζουν του συντελεστέ. Χωράει λίγο στου να πούμε έτσι. Μόνο πολυκατοικία, πράσινη τέντα, μόνο βάλει εκεί. Πολυκατοικίε, 12 ώρε. Δώ σε ένα 15 να πάει. συντελεστής, ούτε... Στ... Άρα τώρα και εγώ τσατίζομαι. Και όλα τα κόμματα και λέει φωνάζομαι να φθηνίνουν τα νίκια. Πώς να φθηνίνουν? Δεν φθηνίνουν. Τι με είναι να φθηνίνουνε? Ναι, ναι ναι. Ε, ναι, ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Είδαμε να και άλλα πολλά ουφολογικά που δεν τα προλαβαίνουμε. Αλλά να δεν πας, πειράζει ναι, ναι. Ναι. Ναι. να χάσουμε και μερικά ουφολογικά. Δηλαδή... Τα μου μου είδε μεταφέρω τίποτα. Δεν τα λένε, παιδί μου, τα κρύβουν τα ουφολογικά ούτε τώρα. Ούτε και για τα ουφολτό από την Τουρκία έκλεισε το αεροδρόμιο 12 ώρε. Στην Ινδία 6 ώρε. Ασφάλεια. τώρα... Άσε με το, τέλο, τα ξέρω, τα δει, μην τα ψάχνει. Δεν, δεν είναι διανοούμενοι καν, είναι μόνο αγνοούμενοι. Ω, oh, καλό. Yeah. Ναι, αυτό yeah. είναι διαγνοούμενοι. Yeah. <laughs> και Λέω και κανακαλό, μπα και σωθεί στη μαλακή, δεν αντέχω άλλο, για. Κατ' ει είναι αυτό. Μέχρι να πάτε διακοπέ θα μα αλύσετε τα αρχαία με τον Τζίπρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μην γίνει κανένα αστείο με στο καλοκαίρι πάλι. Το καλοκαίρι τον έχουμε μάθετο. Θα μα φέρει μνημόνια. Μην εμφανιστεί ξανά. Το, το, το καλοκαίρι θα πάτε... δεν κάνει αυτό στα καλά όταν λείπουμε. Τέταρτο μνημόνιο. Έτσι. Λοιπόν, ο Αλέξη ο Τζίπρα θα ξαναγυρίσει γιατί είσασε άχρηστη και ανίκανη. Το κατάλαβε? Γι' αυτό θα ξαναγυρίσει. Αν είσαστε ικανοί, δεν θα ξαναγυρνούσε. Θα πήγαινε σπίτι του Μήπω θα ξαναγυρίσει και θα τρέμε η γη. Ερχόμαστε από Δευτέρα! Δεν ξέρω αν θα τρέγγει. Α, εντάξει, πάθος λέω. Όμω απέδειξε ότι είσαστε άχρηστοι. Γι' αυτό αναγκαστικά πρέπει να γυρίσει. Το καταλαβαίνω. Και είναι και ο μόνο Έτσι... μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκι. Το είπα άλλο. Είναι ο μοναδικό ο οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σήμερα mm. στον mm. Κυριάκο Μητσοτάκι. Το είπε. Άσχετο αν έχει χάσει από το Μητσοτάκι, άλλο αυτό. Ακούρε μαλάκα, γιατί εγώ σε ένα χρόνο βγάζω σύνταξη. Θα χρωστάω μόνο ένα χιλιάρι κόστο εύκα. Χάρη στον Αλέξη Τσίπρα. Που έκανε διαγραφή χρεών 65%. Τώρα τι μαλακίε λέτε. Αν έχετε εσεί αλέξη, βαγκωτώ! Τσίπρα, Άλε λέτε μαλάκι. και θα κλέτε. Έλα, για! Πείτε από τον πέμπτο όροφο, αλλά μην ανησυχείς Εγώ είμαι εδώ για να σε φροντίσω. Να σου πω: Έλα. ρε, μαλακά, η Λουκά. Ρε, μαλακά, κοίτα. Δεν έχω πρόβλημα με τη Χαβαλέ με το αυτό. Αλλά αυτό που σου είπε δεν αξίζει να ζεις Δηλαδή το παραδέχομαι σε κάπου να σου πω: Δεν χουσάρο να λέει μαλακά. Δεν αξίζει να ζει ένα άνθρωπο. Δηλαδή δίνε μεγάλη μαλακά εδώ και για θεία, έστω που είναι και Τέλος πάντων, πελάτησά μου 85 χρονών Σε ιδιωτική ασφάλεια πόσα λεφτά πληρώνει το τρίμηνο Για πες ένα νομεράκι. Πόσα 840 το τρίμηνο Επειδή είναι 85 χρονών Κατάλαβες Ιδιωτική πρωτοβουλία και ξερό ψωμί Έλα το Σέξπιρ τώρα Δοκίμασε το Σέξ και άσε το Σέξπιρ Για Αύριο θα είστε εδώ στι μία ώρα